Τι είναι όμως η διαλεκτική. Πρέπει να δούμε συγκεκριμένα και τη διαλεκτική και τους νόμους της. Η διαλεκτική είναι μια μέθοδο σκέψης που ξεκινάει από το αξίωμα πως τα πάντα είναι σε μια μόνιμη κατάσταση αλλαγής και κίνησης. Η διαλεκτική εξηγεί πως η κίνηση και η αλλαγή εμπεριέχουν αντιθέσεις. Και ακόμα περισσότερο ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μέσα από αντιθέσεις, μόνο μέσα αντιθέσεων. Η διαλεκτική είναι με άλλα λόγια η λογική των αντιθέσεων. Η νόμιση της διαλεκτικής, κατά έναν ηρωνικό τρόπο, όπως είπαμε, έγιναν αντικείμενο επεξεργασίας από έναν μεγάλο Γερμανό ιδεαλιστή φιλόσοφο, το Χέγγελ. Όμως ήταν ο Μάρξ και ο Έγγελς εκείνοι που έδωσαν μια ηλιστική, δηλαδή μια αληθινά επιστημονική βάση στη διαλεκτική. Για τη διαλεκτική, η ύλη και η κίνηση, ή αλλιώς η ενέργεια, είναι ένα και το ίδιο πράγμα. Δύο τρόποι για να εκφραστεί η ίδια ιδέα. Αυτή η ιδέα επιβεβαιώθηκε καταπληκτικά από τη θεωρία του Αϊνστάιν για την ισοδυναμία μάζας και ενέργειας. Ο Έγκελς εκφράζει αυτή την ιδέα με τον ακόλουθο τρόπο. Η κίνηση με την πιο γενική της έννοια γίνεται αντιληπτή ως ο τρόπος ύπαρξης, ως η έμφυτη ιδιότητα της ύλη. Τα πάντα βρίσκονται σε μια μόνιμη κατάσταση κίνησης, από τα νετρίνο έως τα superclusters, τα υπερσυμπλέγματα γαλαξιών. Ο Engels ορίζει τελικά τη διαλεκτική ως την επιστήμη των γενικών νόμων της κίνησης, της ανάπτυξης της φύσης, της ανθρώπινης κοινωνίας και της σκέψης. Ας δούμε έναν, έναν τους βασικούς νόμους της διαλεκτική. Στο έργο του και στη διαλεκτική της φύσης αργότερα, ο Engels έκανε μία παρουσίαση των νόμων της διαλεκτικής, ξεκινώντας από τους τρεις θεμελιώδεις. Πρώτον, ο νόμος του μετασχηματισμού της ποιότητας σε ποσότητα και αντίθετα. Ο νόμος του μετασχηματισμού της ποσότητας σε ποιότητα μπορεί να γίνει αντιληπτός σε όλων των ειδών της εκδηλώσεις της φύσης. Η ιδέα πως κάτω από συγκεκριμένες Συνθήκες, ακόμα και οι μικρές αλλαγές μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες αλλαγές. Έχει διαπεράσει την ίδια τη λαϊκή συνείδηση. Μικρές αλλαγές στην ποσότητα μπορούν να οδηγήσουν σε μια μεγάλη αλλαγή ποιότητας, στην ποιότητα ενός αντικειμένου, ενός φαινομένου, ενός πράγματος. Για παράδειγμα, μια νοικοκυρά γνωρίζει, πως μια συγκεκριμένη ποσότητα αλατιού δίνει ευχάριστη γεύση στη σούπα, αλλά λίγο παραπάνω αλάτι κάνει τη γεύση αυτή πολύ δυσάρεστη. Ο Χέγγελ εισήγαγε την έννοια της κομβικής γραμμής μέτρησης, μέσα από την οποία, μετά μάλλον από την οποία, μικρές ποσοτικές αλλαγές σε κάποιο συγκεκριμένο στάδιο οδηγούν σε ένα ποιοτικό άλμα. Το πιο συνηθισμένο σχετικό παράδειγμα είναι αυτό του νερού το οποίο βράζει στους 100 βαθμούς Κελσίου σε κανονική ατμοσφαιρική πίεση. Καθώς όμως η θερμοκρασία πλησιάζει το σημείο βρασμού, η αύξηση της θερμότητας δεν κάνει αμέσως τα μόρια του νερού να αρχίσουν να εξαερώνονται. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο βρασμού, το νερό διατηρεί τον όγκο του. Στους 100 βαθμού Κελσίου όμως, οποιαδήποτε αύξηση της ενέργειας ε, οποιαδήποτε αύξηση της θερμότητας θα κάνει τα μόρια να απομακρυνθούν το ένα από το άλλο και έτσι να δημιουργηθεί ο ατμός. Η ίδια διαδικασία συμβαίνει και αντίθετα. Όταν το νερό ψύχεται από τους 100 βαθμούς στους 0 δεν πίζει με έναν βαθμιαίο τρόπο περνώντας σταδιακά από μια κατάσταση πολτού σε ζελέ έως τη τεστερε, στερεή κατάσταση. Η κίνηση των ατόμων βαθμιαία Επιβραδύνεται μέχρι να φτάσει σε ένα κριτικό σημείο, στους 0 βαθμού Κελσίου, στο οποίο τα μόρια θα εγκλωβιστούν μέσα σε μια συγκεκριμένη δομή, η οποία πλέον είναι ο πάγος. Παρόμοιες διεργασίες μπορούν να γίνουν αντιληπτές σε δικήλα φαινόμενα, από τον καιρό έως τα μόρια του DNA. Η ύπαρξη ποιοτικών αλλαγών στην ύλη σαν αποτέλεσμα ποσοτική συσώρευσης, ποσοτικών αλλαγών, σηματοδότησε ένα τεράστιο άλμα μπροστά για την επιστήμη της χημίας το 19ο αιώνα. Ο Ρώσος επιστήμονας Δημήτρη Μεντελέγεφ, το 1869, σε συνεργασία με τον Γερμανό χημικό Μέγερ, επεξεργάστηκαν τον περίφημο περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Ολόκληρος ο περιοδικός πίνακας των στοιχείων βα... Βα... βασίζεται πάνω στον νόμο της ποσότητας και της μετατροπής της ποσότητας σε ποιότητα, συνάγοντας ποιοτικές αλλαγές στα στοιχεία από ποσοτικές αλλαγές στα ατομικά τους βάρη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το κάρβουνο και τα διαμάντια. Η χημική σύσταση του κάρβουνου και του διαμαντιού είναι ίδια, είναι ο άνθρακας. Η ποιοτική διαφορά είναι το αποτέλεσμα κολοσσιαίων πιέσεων κάτω από την επιφάνεια της Γης, οι οποίες σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο μετασχηματίζουν το περιεχόμενο ενός τσουβαλιού κάρβουνου σε βασιλικά διαμάτια. Μπορούμε να δούμε τον νόμο επίσης του μετασχηματισμού της ποσότητας σε ποιότητα, στην ίδια την εξέλιξη των ειδών. Η θεωρία της εστιγμένης ισορροπίας, η οποία υποστηρίζεται τώρα από τους περισσότερους παλαιοντολόγους, αντιπροσωπεύει μια αποφασιστική ρήξη, με την παλιά σταδιακή, γκραντουαλιστική, όπως λέγεται, ερμηνεία του δαρμηνισμού, και παρουσιάζει μια πραγματική διαλεκτική, πραγματικά διαλεκτική εικόνα της εξέλιξη, στην οποία μακρές περίοδοι, Στασιμότητας διακόπτονται από ξαφνικά άλματα και αλλαγές, στις οποίες εμφανίζονται νέα, εντελώς καινούρια είδη. Μπορούμε να βρούμε ένα ανατέλειο αριθμό παραδειγμάτων εφαρμογής αυτού του νόμου, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πεδίων. Η ίδια η ζωή προέρχεται από ένα ποιοτικό άλμα, από την ανόργανη στην οργανική ύλη. Είναι απλά ζήτημα χρόνου να αναγνωριστεί πλήρω ο νόμος του μετασχηματισμού της ποσότητας σε ποιότητα σαν ένας από τους θεμελιώδεις νόμους της ίδιας της φύσης. Ο δεύτερος νόμος είναι η ενότητα και η αλληλοδιείστηση των αντιθέτων. Το θεμελιώδη στοιχείο της διαλεκτικής σκέψης δεν είναι πώς βασίζεται στην ιδέα της αλλαγής και της κίνησης απλά, αλλά το ότι αντιλαμβάνεται την κίνηση και την αλλαγή σαν φαινόμενα τα οποία στηρίζονται στην αντίθεση. Ενώ η παραδοσιακή τυπική λογική προσπαθεί να εξαφανίσει την αντίθεση, η διαλεκτική σκέψη την συμπεριλαμβάνει. Η αντίθεση είναι μια θεμελιώδη ιδιότητα όλων των υπάρξεων. Βρίσκεται στην ίδια την καρδιά τη ύλη, είναι η πηγή όλη τη κίνηση, τη αλλαγή και τη ανάπτυξη. Ο διαλεκτικό νόμο, ο οποίο εκφράζει αυτή την ιδέα, είναι ο νόμο τη ενότητα και τη αλληλοδιείσμηση των αντιθέτων. Οπουδήποτε και αν κοιτάξουμε στη φύση, παρατηρούμε τη δυναμική συνύπαρξη αντίθετων τάσεων. Αυτό είχε γίνει ήδη κατανοητό από τον Ηράκλητο... 2.500 χρόνια πριν. Είναι επίσης παρόν σε εμβριακή κατάσταση... σε μερικέ ανατολικές θρησκείες... όπως η ιδέα του Γιν και του Γιάνγκ στην Κίνα και στον Βουδισμό. Η διαλεκτική εμφανίζεται εδώ με μια μυστικιστική μορφή... η οποία παρόλα αυτά αντανακλά μια διέστηση των λειτουργιών της φύσης. Η ινδουιστική θρησκεία Περιέχει επίσης το σπέρμα της διαλεκτικής ιδέας... στη διαφορά μεταξύ των θεών Σίβα και Βίσνου... στις δύο αρχές της αρμονίας και της σύγκρουσης... που αποτελούν τη βάση για ολόκληρη την ύπαρξη... σύμφωνα με την ινδυστική θρησκεία. Όλη η φύση φαίνεται να λειτουργεί μέσα σε ζευγάρια. Έχουμε τις ισχυρές και τις ασθενείς δυνάμεις... σε υποατομικό επίπεδο, την έλξη και την άποση... το βόρειο και το νότιο μαγνητισμό Θετικό και αρνητικό στον ηλεκτρισμό, όπου το θετικό στερείται έννοια χωρίς το αρνητικό, και είναι αναγκαστικά αχώριστα. Αρσενικό και θηλυκό στη βιολογία. Άρτιο και περιττό στα μαθηματικά. Ο Χίκελ εξήγησε πως η έννοια της απόλυτης ύπαρξης, της ύπαρξης χωρίς δηλαδή καμία αντίθεση και χωρίς καμία αντίφαση, είναι το ίδιο με το απόλυτο τίποτα. Δηλαδή είναι μια κενή αφέρεση. Η κίνηση που από μόνη της περιέχει μια αντίφαση, είναι δυνατή μόνο ως αποτέλεσμα αντικρουόμενων δυνάμεων που βρίσκονται στην καρδιά όλων των μορφών της ύλης. Στο σύμπαν δεν υπάρχει λοιπόν καμία ανάγκη για οποιαδήποτε εξωτερική δύναμη, για καμία αρχική όθηση, όπως ήθελε η κλασική μηχανιστική φυσική. Αυτό που κυριαρχεί στο σύμπαν είναι η άπειρη, ακούραστη κίνηση της ύλης σε συμφωνία με τους δικούς της αντικειμενικούς νόμους. Ο τρίτος νόμος είναι ο νόμος της άρνηση της αυτός ο νόμος εκφράζει το ίδιο το νόημα της ανάπτυξης, της εξέλιξης. Στη θέση ενός κλειστού κύκλου, όπου οι διεργασίες συνεχώς επαναλαμβάνονται, αυτός ο νόμος τονίζει πως η κίνηση μέσω επαναλαμβανόμενων αντιθέσεων στην πραγματικότητα οδηγεί στην ανάπτυξη, στην εξέλιξη, από το απλό στο σύνθετο, από το χαμηλό στο υψηλό. Η λέξη άρδυνση γίνεται κατανοητή συχνά ως να σηματοδοτεί, Καταστροφή πλήρη ή αφανισμό. Έχει σημασία να καταλάβουμε πως τη διαλεκτική η άρνηση έχει ένα εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο. Η διαλεκτική άρνηση σημαίνει να αρνείσαι αλλά και να διατηρήσει την ίδια στιγμή. Ας σκεφτούμε για παράδειγμα το παράδειγμα του σπόρου που πέφτει στο έδαφος. Κάτω από συνθήκες ο σπόρος θα φυτρώσει. Έτσι θα αρνηθεί τον εαυτό του σαν σπόρος και θα αναπηχθεί ως φυτό και σε κάποιο μετέπειτα στάδιο θα πεθάνει δημιουργώντας νέους χώρους. Φαινομενικά αυτό αντιπροσωπεύει μια επιστροφή στο σημείο εκκίνησης. Όμως, όπως γνωρίζουν οι κυπουροί, τα ίδια φυτά ποικίλουν από γενιά σε γενιά, δημιουργώντας νέα είδη. Η διαδικασία της φυσικής επιλογής, η οποία συμβαίνει αθόρμητα στη φύση και είναι το κλειδί για την κατανόηση της ανάπτυξης όλων των φυτών και των ζώων, είναι μια εφαρμογή του νόμου της ά αυτό που έχουμε εδώ δεν είναι μόνο η αλλαγή μέσω αρνήσεων των προηγούμενων μορφών, αλλά μία ενεργή εξέλιξη, με διαλεκτικές δηλαδή, αρνήσεις που γενικά προχωρούν από απλούστερες σε περισσότερο σύνθετες μορφές. Η διαδικασία των διαλεκτικών αρνήσεων δεν έχει καμία σχέση με το ηλίθιο επινόημα του σχήματος θέση-αντίθεση-σύνθεση, που διάφοροι αμαθείς τάχα αποδίδουν στον μαρξισμό. Δεν έχουμε ποτέ μια απλή σύνθεση των αντιθέτων, αλλά τη δημιουργία νέων μορφών, που εμπεριέχουν στοιχεία των αντιθέτων, αλλά και νέα στοιχεία που αρνούνται τις παλιές αντιθέσεις. Ήδη η εξέλιξη της επιστήμης είναι από μόνη μια διαδικασία διαλεκτικών αρνήσεων. Ας δούμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα των αλχημιστών. Οι αλχημιστές των μεσαίωνα ξεκινούσαν από την υπόθεση πως ήταν δυνατόν να μετατρέψει ένα στοιχείο σε κάποιο άλλο. Προσπάθησαν για αιώνες να ανακαλύψουν τη λεγόμενη φιλοσοφική λίθο, η οποία πίστευαν πως θα τους έκανε ικανούς να μετατρέψουν το μόλιθο σε χρυσό. Με δεδομένο το πραγματικό επίπεδο της τεχνικής εκείνης της εποχής που ήταν χαμηλό, οι αλχημιστές προσπαθούσαν να πετύχουν τότε το ακατόρθωτο. Στο τέλος, αναγκάστηκαν να φτάσουν στο συμπέρασμα πως ο μετασχηματισμός των στοιχείων ήταν αδύνατος. Παρ' όλα αυτά, οι προσπάθειες των αλχημιστών δεν πήγαν εντελώς χαμένες. Στην καταδίωξη μια αντιεπιστημονικής τότε υπόθεση, τη φιλοσοφική λίθου έκαναν πολύτιμη και πρωτοποριακή δουλειά. Αναπτύσσοντα την τεχνική του πειράματο, ανακαλύπτοντας εργαλεία που χρησιμοποιούνται ακόμα και στα σημερινά εργαστήρια, περιγράφοντα και αναλύοντα ένα ευρύ φάσμα χημικών αντιδράσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η αλχημία προετοίμασε το έδαφο για την ίδια την ανάπτυξη τη χημία. Το 1919, ο Άγγλο επιστήμονα Ράδερφορντ διεξήγαγε ένα πείραμα που εμπεριείχε τον βομβαρδισμό ενό πυρήνα αζότου με σωματίδια αλφα. Αυτό οδήγησε στη διάσπαση του πυρήνα του ατόμου για πρώτη φορά. Με την επιτυχία του αυτή, πέτυχε το μετασχηματισμό ενό στοιχείου, του αζότου, σε ένα άλλο, στο οξυγόνο. Η παλιά αναζήτηση των αρχημιστών βρήκε λοιπόν τη λύση τη, αλλά σε καμία περίπτωση με τον τρόπο που εκείνοι είχαν προβλέψει. Α κοιτάξουμε τώρα με μεγαλύτερη προσοχή αυτή τη διαδικασία αρνήσεων. Αρχίζουμε με τη θέση α, ο μετασχηματισμός των στοιχείων ε, ισχύει, φίστατε, Μετά ήρθε η άρνηση αυτής της θέσης από την αντίθεση. Ο μετασχηματισμός των στοιχείων είναι αδύνατος, η αντίθεση β. Αυτή με τη σειρά τη υπερκεράστηκε από μια νέα, δεύτερη, ε, τρίτη άρνηση, μάλλον, το μετασχηματισμό των στοιχείων, που τελικά επιτεύχθηκε. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε τρία πράγματα. Πρώτον, Κάθε άρνηση σηματοδοτεί μία σαφή πρόοδο, ένα αληθινό ποιοτικό άλμα μπροστά. Δεύτερον, κάθε χωριστή πρόοδος αρνείται το προηγούμενο στάδιο, αντιδρά εναντίον του, αλλά την ίδια στιγμή διατηρεί όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι χρήσιμα και απαραίτητα για αυτή. Και τέλος, το τελικό στάδιο, η άρνηση της άρνησης, δηλαδή, δεν σηματοδοτεί σε καμία περίπτωση επιστροφή στην αρχική ιδέα, αλλά... Έχουμε την επανεμφάνιση τη προηγούμενη μορφή σε ένα ποιοτικά ανώτερο όμω επίπεδο. Η διαλεκτική αντιμετωπίζεται τι θεμελιώδει διαδικασίε οι οποίε λειτουργούν στο υλικό σύμπαν, στην κοινωνία και στην ιστορία των ανθρώπων και των ιδεών, όχι σαν ένα κλειστό κύκλο, αλλά ε, σαν ένα είδο σπυρώματο ανάπτυξη, στο οποίο τίποτα δεν επαναλαμβάνεται ξα, ε, ε, ξανά, ακριβώ με τον ίδιο ε, τρόπο. Αυτή με την πολύ σχηματική περιγραφή είναι οι τρει πιο θεμελιώδεις ιδέες της διαλεκτικής. Πιο θεμελιώδεις, συγγνώμη, νόμοι της διαλεκτικής. Από αυτού, τους νόμους προέρχεται μια ολόκληρη σειρά επιπρόσθετων θέσεων, όπως είναι η σχέση μεταξύ του όλου και του μέρους, η σχέση της μορφής και του περιεχομένου, του άπειρου και του περατού, της έλξης και της άποσης. Η διαλεκτική είναι η μέθοδος που χρησιμοποίησε ο Μάρξ στο σημαντικότερο έργο του, το κεφάλαιο. Ο Μάρξ δεν επέβαλε διαλεκτική. Στην οικονομία, αλλά έφτασε σε αυτούς μέσα από μια μακρά και επίπονη μελέτη όλων των πλευρών α, των οικονομικών της καπιταλιστικής κοινωνίας. Δεν πρότεινε ένα αυθαίρετο σχήμα και κατόπιν προσπάθησε να κάνει τα δεδομένα να ταιριάζουν σε αυτό το σχήμα, αλλά ξεκίνησε για να αποκαλύψει τους νόμους της κίνηση της καπιταλιστικής οικονομίας μέσα από μια, προσωπική, μια προσω, προσεκτική συγγνώμη, εξέταση του ίδιου του φαινομένου. Ο Μάρξ ανέλυσε την καπιταλιστική οικονομία όχι ως το συνολικό άθροισμα των πράξεων των ξεχωριστών ατόμων, αλλά ως ένα σύνθετο σύστημα που διέπεται από δικούς του νόμους, που είναι τόσο ισχυροί όσο είναι και οι νόμοι που ισχύουν στη φύση. Τελειώνοντας θα πρέπει να μιλήσουμε για τη διαφορά μεταξύ της λογικής, της, τυπικής, της παραδοσιακής τυπικής λογικής και της διαλεκτικής λογικής. Η λογική δεν έπεσε από τον ουρανό. Τα σχήματά της μορφοποιήθηκαν στη διάρκεια της πορείας της ιστορικής ανάπτυξης του ανθρώπινου είδους. Η μέθοδος της λογικής σκέψης είναι στοιχειώδης διγενικεύσης της πραγματικότητας που αντανακλώδει στο μυαλό των ανθρώπων. Δεν είναι δυνατόν να φτάσουμε σε κατανόηση του συγκεκριμένου κόσμου της φύσης χωρίς προηγουμένω να καταφύγουμε στην αφαίρεση, στην αφηρημένη σκέψη. Με την διαδικασία τη αφαίρεση, παίρνουμε από το αντικείμενο που μελετούμε συγκεκριμένε όψει, τι οποίε θεωρούμε σημαντικέ, αφήνοντα τι υπόλοιπε εκτό τη θεώρησης, εκτός εκτό τη αφαίρεση. Οι στοιχειώδει κανόνε τη σκέψη θεωρούνται αυτονόητε από του περισσότερου ανθρώπου. Σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο, αυτοί οι κανόνε καταγράφηκαν και συστηματοποιήθηκαν με το σύστημα πια τη τυπική λογική. Αυτή είναι και η προέλευση λοιπόν, τη τυπική λογική, την οποία για πρώτη φορά σχηματοποίησε. Στην ελληνική αρχαιότητα, ο Αριστοτέλη. Χωρί μια γνώση των στοιχειωδών κανόνων τη λογική, η σκέψη κινδυνεύει να γίνει ασυνάρτητη. Είναι απαραίτητο να ξεχωρίσουμε το μαύρο από το άσπρο και να γνωρίζουμε τη διαφορά μεταξύ μια αληθινής πρόταση και μια πρόταση που είναι λανθασμένη. Η αξία τη τυπική λογική, συνεπώ, δεν είναι καθόλου αμφισβητήσιμη. Το πρόβλημα είναι πω οι θέσει τη τυπική λογική, φτιαγμένε από ένα σχετικά περιορισμένο φάσμα εμπειρία και παρατήρηση, διατηρούν στην πραγματικότητα την αξία τους μόνο μέσα σε αυτά τα στενά όρια. Καλύπτουν πράγματι ένα μεγάλο ποσοστό των καθημερινών φαινομένων, αλλά είναι εντελώς ακατάλληλες να ασχοληθούν με περισσότερο σύνθετες διαδικασίες που περιλαμβάνουν την κίνηση, την αντίθεση και τη μετατροπή από την ποσότητα σε ποιότητα. Εδώ πρέπει να δούμε τι συμβαίνει με το συλλογισμό, που είναι η έκφραζη. Η απλούστερη έκφραση της τυπικής λογικής. Ο συλλογισμός είναι μια μέθοδος λογικής σκέψης, η οποία μπορεί να περιγραφεί με πολλούς τρόπους. Ένας απλός τυπικός συλλογισμός είναι ο συμβατικός στη μορφή, εάν ισχύει κάτι, τότε ισχύει κάτι άλλο. Για παράδειγμα, εάν ένα ζώο είναι τίγρης, τότε είναι σαρκοβάγο. Αυτό είναι ένας άλλος τρόπος να πούμε το ίδιο πράγμα όπως και στην καταφατική κατηγορηματική δήλωση, δηλαδή ότι οι τίγρες είναι ζωά σαρκοφάγα. Το ίδιο συμβαίνει και στην αρνητική μορφή. Εάν ένα ψάρι δεν είναι θηλαστικό, είναι απλά ένας άλλος τρόπος για να πούμε πως κανένα ψάρι, εάν μάλλον, συγγνώμη, εάν είναι ψάρι, δεν είναι θηλαστικό. Αυτό είναι ένας άλλος τρόπος για να πούμε πως κανένα ψάρι δεν είναι θηλαστικό. Ο Χέγκελ έδειξε πως αυτό που αποδεικνύ ο συλλογισμός είναι η σχέση του συγκεκριμένου με το γενικό. Η άνθηση του συλλογισμού έγινε στην εποχή του Μεσαίων, όταν οι καθηγητέ αφιέρωναν ολόκληρη τη ζωή του σε ατέλειωτες συζητήσει πάνω σε κάθε είδου συγχυσμένα θεωρητικά ζητήματα, όπω για παράδειγμα το φύλλο των Αγγέλων. Τα λαβηριθώδη δημιουργήματα τη τυπική λογική του έκαναν να φαίνονται ότι πράγματι συμμετείχαν σε μια βαθιστόχαστη συζήτηση, όταν στην πραγματικότητα όμω δεν υποστήριζαν. Τίποτα απολύτως. Ο λόγος γι' αυτό βρίσκεται στην ίδια τη φύση της τυπικής λογικής. Όπως η ίδια η λέξη αφήνει να, αφήνει να, να εννοηθεί, όλη η υπόθεση αφορά, το, το, το τυπικό, αφορά στο τυπικό. Το ζήτημα του περιεχομένου δεν εμπλέκεται καθόλου. Αυτό ακριβώς είναι και το μεγαλύτερο ελάττωμα της τυπικής λογικής, η Αχίλιος τερμα της τυπικής λογικής. Ο Χέγγελ ήταν ο πρώτος φιλόσοφος που υπέβαλε τους νόμους της τυπικής λογικής σε ολοκληρωτική κριτική ανάλυση. Σε αυτήν συμπλήρωσε, σε αυτή τη δουλειά, σημαντικά συμπληρώματα, συνισέφερε και ο Καντ, ο οποίος όμως δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στο επίπεδο του Χέγκελ. Αλλά αν και ο Καντ απλά έδειξε λοιπόν, τις εσωτερικές ανεπάρκες και αντιφάσεις της παραδοσιακής λογικής, ο Χέγγελ πήγε πολύ παρακάτω, επεξεργάστηκε μια ολοκληρωτικά διαφορετική προσέγγιση στη λογική, μια δυναμική προσέγγιση που θα περιλάμβανε την κίνηση, τις αντιθέσεις, τις οποίες η τυπική λογική είναι ανίκανη να αντιμετωπίσει. Η βασική νόμη της τυπικής του οποίου επεξεργάστηκε ο Αριστοτέλης, έχουν παραμείνει ουσιαστικά αναλύωτοι για περισσότερο από 2.000 χρόνια. Στη σημερινή εποχή γινόμαστε μάρτυρε μια συνεχού διαδικασία αλλαγή σε όλε τι σφαίρες τη επιστήμης και τη τεχνολογία και τη ανθρώπινη σκέψη. Κι όμω, οι επιστήμονε συνεχίζουν με ικανοποίηση να χρησιμοποιούν τα ίδια ουσιαστικά μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούσαν και οι καθηγητέ του Μεσαίωνα, τι μέρε που επιστήμη ε, βρισκόταν ακόμα στο επίπεδο τη αλχημία. Η βασική νόμιμη της τυπικής λογικής είναι η εξής. Πρώτον, ο νόμος της ταυτότητας, α είναι ίσο με α. Δεύτερον, ο νόμος της αντίφασης, το α δεν ισούται με το μη α. Τρίτον, ο νόμος του αποκλεισμού του μέσου ή τρίτου, το α δεν ισούται με το β. Οι νόμοι αυτοί με την πρώτη ματιά φαίνονται κατεξοχήν λογικοί. Πώς θα μπορούσε κάποιος να τους αμφισβητήσει. Μια προσεκτικότερη όμως ανάλυση δείχνει ότι είναι γεμάτη προβλήματα και αντιφάσεις. Στην επιστήμη της λογικής, ο Χέγγελ παρέχει μια εξαντλητική αναζήτηση του νόμου της ταυτότητας, αποδεικνύοντας ότι είναι μονομερής και άρα λαθεμένος. Ο νόμος της ταυτότητας είναι στην πραγματικότητα μια ταυτολογία. Το μόνο που μας λέει ο νόμος της ε, για κάτι είναι ότι αυτό είναι αυτό που είναι. Δεν προχωράμε ούτε βήμα παραπέρα. Παραμένουμε στο επίπεδο τη πιο γενικόλογη και τη πιο κενή αφαίρεση. Γιατί δεν μαθαίνουμε τίποτα για τη συγκεκριμένη πραγματικότητα, για το εξεταζόμενο αντικείμενο, για τι ιδιότητε του, για τι σχέσει του με άλλα αντικείμενα. Η γάτα είναι γάτα. Εγώ είμαι ο αυτό μου, εσείς εσύ, η ανθρώπινη φύση είναι ανθρώπινη φύση, τα πράγματα είναι όπω είναι. Είναι άρα άκυρο όμω ο νόμος τη ταυτότητα. Όχι εντελώ. Έχει τις εφαρμογές του, αλλά είναι πολύ πιο περιορισμένες σε έκταση από όσο θα μπορούσε κανένας να σκεφτεί. Γενικότερα, οι νόμοι της τυπικής λογικής μπορούν να είναι χρήσιμοι στην αποσαφήνιση ορισμένων ενιών. Στην ανάλυση, τον χαρακτηρισμό, την κατηγοριοποίηση, τον προσδιορισμό. Διαθέτουν το προσόν της επιγραμματικότητας και της νοικοκυροσύνης, θα λέγαμε. Για συνηθισμένα απλά καθημερινά φαινόμενα ισχύουν. Όταν όμως αντιμετωπίζουμε πιο περίπλοκα φαινόμενα, που περιέχουν κίνηση, απότομα άλματα, ποιοτικέ αλλαγέ, γίνονται εντελώ ανεπαρκεί και ουσιαστικά καταραίουν. Το ακόλουθο απόσπασμα από τον Τρότσκι συνοψίζει έξοχα την επιχειρηματολογική προσέγγιση του Χέγκελ σε σχέση με τον νόμο τη ταυτότητα και τι ανεπαρκείε του. Γράφει ο Τρότσκι. Θα προσπαθήσω να σκιαγραφίσω την ουσία του προβλήματο με ένα πολύ συνοπτικό τρόπο. Η αριστοτελική λογική του απλού συλλογισμού ξεκινάει από την πρόταση Α Α. Το αίτημα αυτό γίνεται δεκτό ως αξίωμα για πληθώρα πρακτικών ανθρώπινων ενεργειών και στοιχειοδών γενικεύσεων. Στην πραγματικότητα όμω το α δεν ισούται με το α. Είναι εύκολο να αποδειχθεί αν παρατηρήσουμε αυτά τα δύο γράμματα με έναν φακό. Είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ του. Αλλά μπορεί να αντιτάξει κάποιο το ζήτημα δεν είναι το μέγεθο ή το σχήμα των γραμμάτων, αφού δεν αποτελούν παρά σύμβολα ίσων ποσοτήτων, όπω για παράδειγμα ενό κιλού ζάχαρη. Η αντίρρηση αποτελουν παρασύμβολα ισων ποσοτητων εκτό θέματο. Στην πραγματικότητα ένα κιλό ζάχαρη. Δεν ισούται ποτέ με ένα κιλό ζάχαρη. Μία πιο ακριβή ζυγαριά αποκαλείται πάντα κάποια διαφορά. Κι όμως πάλι μπορεί να διαφωνήσει κάποιος. Ένα κιλό ζάχαρη είναι όμοιο προς τον εαυτό του. Είναι ίσο με τον εαυτό του. Ούτε όμως αυτό ισχύει. Το μέγεθος, το βάρος, το χρώμα κλπ. όλων των σώματων μεταβάλλεται ακατάπαυστα. Ποτέ δεν είναι όμοια τα σώματα με τον εαυτό του. Ο σοφιστής θα απαντήσει ότι, είναι, ότι ένα κιλό ζάχαρη είναι όμοιος με τον εαυτό του κάθε δεδομένη στιγμή, γράφει ο Τρότσκι. Αλλά πώ αντιλαμβανόμαστε τη λέξη στιγμή, Αν πρόκειται για ένα απειροελάχιστο διάστημα χρόνου, τότε στη διάρκεια αυτή της στιγμής το ένα κιλό ζάχαρη υφίσταται αναπόφευκτε αλλαγέ. Ή είναι η στιγμή μια καθαρά ματηματική αφαίρεση, γράφει ο Τρότσικη, δηλαδή η στιγμη μια καθαρα μαθηματικη αφαιρεση γραφει ο δηλαδη η μηδενικη τιμη του χρόνου. Τα πάντα όμως υπάρχουν μέσα στον χρόνο. Και η ίδια η ύπαρξη είναι μια αδιάκοπη διαδικασία μετασχηματισμού. Συνεπώς ο χρόνο είναι ουσιαστικό στοιχείο της ύπαρξης. Το αξίωμα λοιπόν α ίσον α σημαίνει ότι ένα αντικείμενο ισούται με τον εαυτό του αν δεν μεταβάλλεται, δηλαδή αν δεν υπάρχει. Με μια πρώτη ματιά φαίνεται ότι οι λεπτολογίες αυτές είναι άχρηστες. Στην ουσία είναι αποφαστικής σημασίας. Το αξίωμα α ίσον α εμφανίζεται ως το σημείο εκκίνησης των σφαλμάτων στη γνώση μας, γράφει ο Τρότσκι. Η χρήση του αξιώματος α ίσον α είναι δυνατή μόνο μέσα σε ορισμένα όρια, όταν οι ποσοτικές στο α ήταν για το θέμα το οποίο πραγματευόμαστε, αντιμετωπίζουμε. Τότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι α ίσον α. Αυτός είναι για παράδειγμα ο τρόπος με τον οποίο ο αγοραστής και ο πολιτής υπολογίζουν ένα κιλό ζάχαρη. Οι ποσοτικές όμως αλλαγές πέρα από ορισμένα όρια με τα τρέμπορες ποιοτικές. Ένα κιλό ζάχαρη υπό την επίδραση νερού ή βενζινη πάβει να είναι ένα κιλό ζάχαρη. Ο καθορισμός της στην κατάλληλη στιγμή του κρίσιμου σημείου όπου η ποσοτητα μετατρέπεται πλέον σε ποιότητα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και δυσκολότερα έργα σε όλους τους τομείς της γνώσης, συμπεριλαμβανωμένης και της κοινωνιολογίας. Η διαλεκτική σκέψη έχει σχέση με την κοινή σκέψη, με την τυπική λογική, όσο μια κινηματογραφική ταινία έχει σχέση με μια φωτογραφία. Η κινηματογραφική ταινία δεν καταργεί τη φωτογραφία, αλλά συνδυάζει μια σειρά φωτογραφιών σύμφωνα με τους νόμους της κίνηση. Η Διαλεκτική δεν απαντάει λοιπόν τον συλλογισμό, αλλά μα διδάσκει να συνδυάζουμε του συλλογισμού με τέτοιο τρόπο ώστε να φτάνουμε σε κατανόηση τη αδιάλειπτα μεταβαλλόμενη πραγματικότητα. Εξίσου σημαντική για τη θεωρητική σκέψη, όσο απλό συλλογισμό, για πιο στοιχειώδει εργασίες, είναι η νόμη τη Διαλεκτική. Ο νόμο τη αντίφαση επίση έχει ορισμένα όρια, καθώ επαναλαμβάνει απλώ τον νόμο τη ταυτότητα. Με αρνητική μορφή. Το ίδιο ισχύει και για τον νόμο του αποκλεισμού του μέσου ή τρίτου. Ε, συγγνώμη, μιλάω για του νόμου οχτής διαλεκτικής, αλλά της τυπικής λογικής. Επιβάλλει την αναγκαιότητα της αναγνώρισης ή της διάψευσης ότι ένα πράγμα είναι είτε μαύρο είτε άσπρο. Είτε ζωντανό είτε νεκρό. Είτε α είτε β. Ό,τι δεν μπορεί να είναι και τα δύο ταυτόχρονα. Όμως κάτι τέτοιο είναι λάθο. Κάθε οργανικό όν είναι ανά στιγμή το ίδιο και κάτι διαφορετικό. Κάθε στιγμή αφομοιώνει η ύλη από τον εξωτερικό χώρο και αποβάλλει άλλη ύλη. Κάθε στιγμή κάποια κύτταρα του σώματος πεθαίνουν και κάποια άλλα κύτταρα αναγεννιούνται. Μέσα σε ένα μικρό ή μεγάλο οργανικό διάστημα, η μεγαλο χρονικο διαστημα η υλη του σώματος έχει ανανεωθεί εντελώς και αντικατασταθεί από άλλα μόρια ύλης. Με τρόπο που κάθε οργανικό να είναι πάντα ο εαυτός του και πάρα πολλά α, ταυτόχρονα και παρ' αυτά... Ταυτόχρονα και κάτι διαφορετικό. Στα ζητήματα της καθημερινής ζωής ξέρουμε ότι μπορούμε να πούμε ρητά εάν ένα ζώο είναι ένα ζωντανός οργανισμός, είναι εν ζωή ή όχι. Με προσεκτικότερη όμως εξέταση βλέπουμε ότι αυτό πολλές φορές είναι ένα περίπλοκο ζήτημα. Οι νομικοί μάταια, για παράδειγμα, πάνε το κεφάλι τους, να βρουν ένα λογικό ωρίο πέρα από το οποίο η θανάτωση του εμβρίου στη μήτρα αποτελεί ένα φόνο. Είναι εξίσου αδύνατο να καθοριστεί η στιγμή του θανάτου, αφού η φυσιολογία αποδεικνύει ότι ο θανάτου δεν είναι ένα ξαφνικό στιγμιαίο φαινόμενο, αλλά μια παρατεταμένη, παρατεταμένη εξελικτική διαδικασία. Η σχέση ανάμεσα στη διαλεκτική και την τυπική λογική μπορεί να παραλληλιστεί με τη σχέση ανάμεσα στην κβατομηχανική και την κλασική μηχανική. Δεν αντιτίθεται, αντιτίθεται αυτέ οι δύο, αλλά συμπληρώνουν η μία την άλλη. Οι νόμοι τη κλασική μηχανική εξακολουθούν να ισχύουν για έναν τεράστιο αριθμό λειτουργιών. Ωστόσο δεν μπορούν να εφαρμοστούν ικανοποιητικά στον χώρο των υποατομικών σωματιδίων, ο οποίος περιέχει απεριολάγιστα μικρέ ποσότητες αλλά και τεράστιες ταχύτητες. Ο Αϊνστάιν δεν αντικατέστησε τον νεύτωνα, αλλά αποκάλυψε τα όρια πέρα από τα οποία το σύστημα του νεύτωνα δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει. Οι νόμοι όμως της τυπικής λογικής απορρέουν από μια ουσιαστικά στατική άποψη των πραγμάτων και καταραίουν αναπόφευκτα όταν πρόκειται για πιο Πολύπλοκα, μεταβαλόμενα και αντιφατικά φαινόμενα για ταραχώδεις διαδικασίες που παρατηρούνται σε ολόκληρη τη φύση την κοινωνία και την ιστορία. Μόνο η διαλεκτική λογική είναι κατάλληλη για να εξετάσει και να δώσει απαντήσεις και εμηνίες για αυτές τις διαδικασίες.